Ερμηνευτικών σχόλων του κεφαλαίου Γιώτα Α, σελίδα 1003, στίχη 1 ως 19. Τα εντοκεφαλαίου τούτο μέχρι του στίχου 13 εθεωρήθησαν ως αναφερόμενα η σωματική επιστροφή του Ισραήλ η καταμέτρηση του ναού του εντυπόλυτη Αγία ή της καλύτε πνευματικό Σόδομα και Αίγυπτος όπου και ο Κύριος Σταυρώθη καθώς και το ότι η την πλατεία της πόλεως τάφτης εξετέθησαν τα πτώματα των δύο μαρτύρων αναφέροντες γεγονότα προδήλωση προς την Ιερουσαλήμ και την ζωή του Ιουδαϊκού λαού σχετιζόμενα και, και το ότι μένει η αυλή έξοδε του ναού δεν καταμετρείται από του Ιωάννου ή δε των Εθνών, Εξελίχθησαν ως υποδηλούντα ότι μεγάλη μερίση του Ιουδαϊκού λαού πει μόνο σε μένου σε εντιαπιστία, θα αρνηθεί και αυτήν την προ τον Θεό πίστην στη ζώσα μετά των εθνών και αφομοιωμένη προ αυτά. Άλλοι όμω μερίς, είναι εκπροσωπή καταμέτρηση του κυρίω ναού, θα επιστραφεί Χριστών. Οι δύο μάρτυρε είναι κήρικε ένθεοι του Ευαγγελίου εκ των κόλπων του λαού τούτου, εξανατέλλοντε όμοιροι προ τον Ηλίαν και Μοησί. Τον θάνατον αυτών εκδικείται σκληρό ο Θεός. Η δεανάστασης Αυτόν αναφέρεται άραγε εις υπερφυσικήν ενέργειαν αποδιδουσαν εις στη ζωήν ή αποτελεί συμβολο δηλούν ότι το έργο των το δύο τούτων μαρτύρων θα αναλυφθεί υπάλλων ομοίων κατά πάντα προς αυτούς μαρτυρικών προσώπων ενίση προηγηθέντες δύο μαρτυρικοί τύποι Ιωνίθα να ζήσωση. Κλείνουμε υπέρ τη Δευτέρα εκδοχή. Εις τους στίχους 15-19 περιγράφεται το 7ο Σάλπισμα και προναγέρεται ο σάλπισμα και προαναγγέρεται ο τελικός θρίαμβος της Βασιλείας του Θεού από του επικειμένου σκληρού αγώνος προς τον Αντίχριστον.